Καλησπέρα και από εμένα είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, είναι η εκπομπή του καιρού το Διάβα. Μας ακούτε από τον Αλμπέντο 14, τον πρώτο και τον μοναδικό δι -δια -δι διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Αρχίσαμε <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> με τα Σαρδάμ. Λοιπόν, ένα πορνοκέφαλος με ταλαιπωρία από χθες. Δεν ξέρω τι είναι. Όσοι ξέρετε να ξεματιάζετε, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα γερό. Ξέρετε από αυτό το επιστημονικό το ξεμάτιασμα. Για να δούμε πώς βγει πέρα η εκπομπή απόψε. Κέφι <φίλοι> <Και φίλοι> όμως υπάρχει παρόλα αυτά. Καλησπέρα λοιπόν, σε όλη την Κρήτη μου, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα μου, σε όλο τον κόσμο, σε όλου του Έλληνε που ακούνε Αλμπέντο 14 τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να πέρασε όμορφα η εβδομάδα σα. Ε, απόψε έχουμε έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα. Συνομιλήτρια κοντά μας Θα την έχουμε σε λίγα λεπτά Από το Παρίσι αυτή τη φορά Με το Παρίσι θα συνδεθούμε Και θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Χατζηχρίστου Είναι αστροφυσικός Είναι υπεύθυνη διδάσκει στο πανεπιστήμιο Λιντερό του Παρισιού και οι τελευταίες τις έρευνες έχουν να κάνουν με αστροφυσική και γεωφυσική. Πώς συνδυάζονται αυτές οι δύο επιστήμες, πώς συνδυάζονται τα πάνω με τα κάτω, τα των άστρων με τα γης. Τελευταία απορίσματα, τελευταίες έρευνες, τελευταία στοιχεία, αρκετά ενδιαφέροντα. Θα έχουμε να πούμε πολλά με την κυρία Χατζηχρή, όχι μόνο αυτά και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Είναι μια γλυκύτατη επιστήμονας, έχουμε συνεργαστεί και περαλθόν και αμέσως ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά στο κάλεσμα που της έκανα, έκανα πριν λίγες μέρες. Κατά τα άλλα, ξεκινάει η σχολική χρονιά αύριο. Θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι με τους καθιερωμένους αγιασμού, έχουμε σε όλα τα παιδάκια... Καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά να έχουν και σε όλους τους γονείς. την να ευχηθώ, υπομονή, επιμονή, δύναμη. <laughs> Τα κεφάλια τώρα μέσα, ξεκινάμε γερά και δυνατά. Εγώ, για όσους ενδιαφέρονται, φέτος θα κάνω την έκτη δημοτικού και την πρώτη γυμνασίου ξανά επανάληψη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία αναφορά στην έναρξη της εκπομπής, η οποία ήταν σαρωτική, όσοι είστε έτσι συνδεδεμένοι μαζί μου στο Facebook ή στα άλλα <coughs> μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκπομπή κοινωνικη δικτυωσης πήγε εξαιρετικά καλά και <coughs> κατά κάποιο τρόπο ήταν αναμενόμενο αυτό αφού ο Μάνος ο Δανέζης, ο καθηγητής, είναι αγαπημένος σας και αγαπημένος μας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια απίστευτη έτσι, μεταδοτικότητα και τις πιο δύσκολες έννοιες της εξηγεί και της περιγράφει με έναν απλό, σχεδόν μαγικό τρόπο που καθυλώνει ε, ανθρώπους ε, που αγαπούν καταρχήν αυτό το αντικείμενο αλλά και ανθρώπους που τον ακούν για πρώτη φορά. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πως σε μια πρωινή μου βόλτα σήμερα στο Αρκαλοχώρι ε, συνάντησα πολλούς φίλους που μου είπαν ακριβώς αυτό, ότι συνδέθηκαν μαζί μας για να ακούσουν την εκπομπή. Ε, το αντικείμενο δεν τον γνωρίζουν, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τέτοια θέματα, με ό,τι εν σχολίασε ο Μάνος ο Δανέζης και πραγματικά γοητεύτηκαν από αυτόν, το ξέρουμε, είναι γνωστό. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν κοντά μου στην έναρξη της εκπομπής με τη νέα σεζόν. Ελπίζω να μείνετε και απόψε και κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ να είστε εδώ. Αλλά και σε όλο το πρόγραμμα του Αλμπέτο 14 να το παρακολουθείτε γιατί πραγματικά είναι ένα από τα ραδιόφωνα που το παλεύουν γερά. Θεωρώ ότι ίσως είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που τόσες γνώσεις τις προσφέρει απλόχερα ε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλμπέντο και που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή όχι μόνο σε μένα αλλά και στους άλλους παραγωγούς που είναι πολύ πιο υπέροχοι και πολύ πιο γνώστες των αντικειμένων από ότι είμαι εγώ. Εννοείται δεν το συζητούμε. Κατά τα άλλα, πώς μου είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε. Περιμένω τα μηνύματά σας τόσο από το chat του Albedo14, όσο και από το Facebook. Είμαι εκεί, συνδεδεμένη, στο Messenger ή κάτω από, τα, από τις ε, αναρτήσεις μου. Περιμένω τα σχολιά σας, τις εντυπώσεις σας, τις προτάσεις σας. Τα ξέρετε, έχουμε μια πολύ όμορφη επαφή και θέλω να συνεχίσουμε να την έχουμε για όσο πάει. Συνδέθηκε με το τσάτ και ο φίλος μου ο Πολύκαρπος θα μας τρελάνει με τα μηνύματα Πολύκαρπε. ε παρακαλώ θέλω να είσαι όσο το δυνατόν πιο ε, εύστοχος και ε, λίγο για να μην μας αποσυντονίζεις να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε πιο καλύτερα και πιο εύστοχα θα έλεγα Και μη με πάρεις τηλέφωνο ξανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής και χτυπάει το κινητό Ξέρεις, όταν κάνω εκπομπή δεν πρέπει να μιλάω στο κινητό. Λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγες μέρες ότι ανακαλύφθηκε ένας μηνοϊκός τάφος στην Ιεράπετρα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί της ιεράπετρα έξω από την πόλη, σε μια περιοχή, όπου ήταν ασύλλητος και αυτό είναι πολύ σπάνιο εδώ στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη, τη, σε όλη την Ελλάδα, συνήθω η, η τάφη είναι συλλημένη. Λοιπόν, αυτός ο τάφος ήταν ασύλλητος και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να βγουν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα εκεί για τους αρχαιολόγους που κάνανε την υπόλοιπη ανασκαφή γιατί ο τάφος ανακαλύφθηκε τυχαία. Ε, προσπάθησα να επικοινωνήσω με την εφορία της Ιεράπετρας. Δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη. Δηλαδή η εφορος της α, α, Ιεράπετρας δεν βγήκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και μάλιστα είχε και αγενείς, α, ε, συνεργάτες, εντάξει, δεν μου τη δίνανε, ήταν συνέχεια σε σύσκεψη Μου είπαν ότι ό,τι έχει δηλώσει, το έχει δηλώσει και δεν θέλει να πει κάτι παραπάνω ε, Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι, δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι επικίνδυνο Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα την έφερνε σε δύσκολη θέση, την έφορο ε, Καλό είναι στις κλήσεις των δημοσιογράφων να απαντούν Θέλω να πω ότι δεν είχα κάποια καταγγελία εναντίον της. Δεν θα την έφερα σε δύσκολη θέση η γυναίκα. Απλέ ερωτήσεις ήθελα να τις κάνω για το πόσο σημαντικό ήταν το έβριμα. Τι βρήκαμε, τι ανακαλύψαμε. Αν δίνονται κάποια νέα στοιχεία για το μηνοϊκό πολιτισμό. Πράγματα απλά δηλαδή που θα τα ρώταγε ο καθένας από εμά, από εσά. Εν πάση περιπτώσει λίγο πιο καλή συνεργασία αν έχουν οι εφορίες αρχαιοτήτων με τους δημοσιογράφους και με τα μέσα που ενδιαφέρονται κιόλας για αυτά τα θέματα όπως είναι ο Αλμπέντο, θα είναι καλό. Θα είναι καλό. Ε, και λίγο πιο έτσι, ευγένεια αν υπάρχει των ανθρώπων που εργάζονται εκεί θα είναι ακόμα καλύτερο γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ζώα για να μιλάμε έτσι όπως μου μιλήσανε, εν πάση περιπτώσει. Μην συγχύζομαι. Φάνηκε και ότι λίγο από τον και η μουσική δεν πειράζει συνεχίζουμε έτσι να παρουμε μια ανάσα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά ξανά με ακαπιμένα blues blues I Have To Stay από το Corey Stevens Stevens συγνώμη Εντάξει, α, απλά είναι απίστευτο το πώς μου μιλήσανε, γιατί εγώ κατά βάση ένας ευγενικός άνθρωπος και προσπαθώ με ευγένεια ε, που θεωρώ ότι η ευγένεια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, εντάξει, που πρέπει να, να, να το κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο αναλύωτο στις μέρες που ζούμε. Ε, γιατί τα πάντα ε, τα χαρακτηρίζει μια θρασίτητα και μια γένεια και μια τσοπαναρία, να το πω έτσι χοντρά που θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό πια η ευγένεια Ναι, θα είμαι ευγενής εκεί που πρέπει να είμαι ευγενής Όταν όμως μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι που το μόνο που, τους, που, που, που, που αισθάνονται εκείνη την, την ώρα ότι κάθονται σε μια καρέκλα και ότι έχουν ε, έτσι μια μορφή εξουσίας στα χέρια τους Καλά έτσι να την κρατάνε. Ε, εκεί θυμώνω η αλήθεια είναι και με φέρνουν και λίγο εκτό αυτού. Δεν τη μίλησα άσχημα τη γραμματέω τη ε, ΕΦΟΡΟΥ, αν το λέω και σωστά, ε, τη Ιεράπετρα, αλλά ήταν πολύ αγενή και πολύ σνόμπ. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ βρήκα κάποιε δηλώσει ε, από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Για το τι βρέθηκε στον τάφο και το πόσο σημαντικό είναι αυτό θα τα πούμε σε λίγο, θα τα διαβάσουμε, είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Ας απολαύσουμε προς το παρόν το υπέροχο αυτό κομμάτι και θα τα πούμε. Λοιπόν, είναι μεγάλης αρχαιολογικής αξία ο τάφος που βρέθηκε, είναι η εποχής. Ε, ανακαλύφθηκε τυχαία προημερών, όπω σας είπα, στη διάρκεια επίγουσα ανασκαφής στην Ιερά Πετρά, επειδή βρέθηκε ασύλλητος κάτι σχετικά σπάνια, σπάνιο, όπως και το γεγονός ότι λαξεύτηκε σε επίπεδο έδαφος αντί σε πλαγιά. Αφετέρου, γιατί το έβριμα αυτό συνηγορεί ότι στην περιοχή αυτή υπήρχε εργαστήρι κεραμικής και οικισμός, πιθανότητα και κάποιο περιφερειακό διοικητικό κέντρο, το οποίο ακόμα δεν έχει ανευρεθεί. Ε, αν και είναι ακόμα νωρίς να εκτιμηθεί η ηλικία, το φύλλο και η κοινωνική θέση των νεκρών που βρέθηκαν στις δύο λάρνακες, τόσο οι δύο σκελετοί. Όσο και τα πύληνα κτερίσματα, είναι 14 ψεδόστομοι αμφορείς, ένα αμφοροειδής κρατήρας με συμφιές υποστατό και ένα κύπελο στην πρώτη, 6 μικροί ψεδόστομοι και δύο προχοίδια στη δεύτερη, όλα κέραια και καλής τέχνης, αναμένεται να φωτίσουν περισσότερο την πολιτάραχη ιστορική περίοδο πριν από την οριστική κατάρρευση του μηνωικού πολιτισμού. Ε... Η Χρήσα Σοφιανού είναι η έφορος αρχαιοτήτων ε, Λασιθείου. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που εισήλθαν με πολύ σεβασμό, λέει το τύπου, στον χώρο αυτό, ύστερα από 3.500 χρόνια. Και σε συνέντευξη που έδωσε στη ΛΑΙΦΟ, έτσι λέει μερικά πράγματα για την αξία ενός ευρήματος που εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο τη σπουδαία αρχαιολογική κληρονομιά, ε, κληρονομιά της Ανατολικής ε, Κρήτης, Τη συνέντευξη την έδωσα, όπως σας είπα, στο live, να δω και το συνάδελφο για να είμαι και έτσι σωστή και τυπική. Δώστε μου ένα λεπτό, δεν μπορώ να το βρω το συνάδελφο, θα το ψάξω όμως και θα πω το όνομά του. Λοιπόν, στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου απαντάει ο εξής, η κυρία ε, Σοφιανού, ξεχνάω και το όνομά της, συνέχεια, πόσο σημαντική είναι η ανακάλυψη της Ιερά Πέτρας και γιατί. Διότι καταρχήν, απαντάει η κυρία Σοφιανού, ο τάφος βρέθηκε ασύλλητος, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε όλα τα στοιχεία της ταφής καθώς και τα οστά κέραια, ε, επομένως πρόσφορα για αναλύσεις καθε είδους. Το γεγονός έπειτα ότι τα αγκία κτερίσματα και τα λοιπά βρέθηκαν στην αρχική του θέση, όπως άλλωστε και οι δύο σκελετοί, βοηθά πολύ στη μελέτη του τρόπου ταφής και των ταφικών εθήμων τη εποχή. Στις συλλημένες ταφές τα πάντα είναι αναμοχλευμένα, ακόμα οπότε και αν έχουν απομείνει ευρήματα δεν μαρτυρούν πολλά. Για τη δική μας ομάδα τώρα, εκτός από αρχαιολογική, έχει και μεγάλη συναισθηματική σημασία το ότι ήμασταν οι πρώτοι που εισήλθαμε στο χώρο αυτό μετά από τόσους αιώνες, κάτι που κάναμε με πολύ σεβασμό. Ε, υποθέτω ότι σπανίζουν οι ασύλλητοι μηνοϊκοί τάφοι, συμπληρώνει ο συνάδελφο, πράγματι, απαντάει η κυρία Σοφιανού, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε τέτοια ευρήματα. Ασύλλητοι τάφοι τη περίοδου αυτή έχουν ανακαλυφθεί σε διάφορα σημεία τη Κρήτη, στη δική μα περιοχή, το Λασίθι, Η τελευταία τέτοια ανακάλυψη έγινε το 1992 στη θέση Γράλιγιά, από την κυρία Αποστολάτου, την τότε έφορο που έκανε και τη δημοσίευση. Παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα το μνημείο, ε, ρωτά ο συνάδελφο, Ναι, το γεγονός ότι βρέθηκε σε ένα επίπεδο ελαιώνα κάπου τέσσερα μέτρα από την επιφάνεια είναι κάτι σπάνιο, οι περισσότεροι λαξευτοί τάφοι σαν αυτών συνήθως ανεβρίσκονται σε πλαγιές λόφων. Πριν από το τυχαίο της ανακάλυψης υπήρχαν άραγε κάποιες άλλες ενδείξεις ή έστω υποψίες ότι στη θέση αυτή κρυβόταν ένας αρχαιολογικός ε, θησαυρός, ρωτά ο δημοσιογράφο. Συγκεκριμένα όχι, απαντάει η κυρία Σοφιανού, όμως όλη η Ανατολική Κρήτη είναι πλούσια σε αρχαία μνημεία όλων των εποχών. Έχουμε επίσης πολλές ενδείξεις ότι στην περιοχή της Ιεράπετρας υπήρχε περιφερειακό μενοϊκό διοικητικό κέντρο, μια απόδειξη ότι είναι οι ανασκαφές που κάνουμε στην Ίσοχρησή σημαντικό τότε κέντρο επεξεργασίας πορφύρα. Ο οικισμός, ο οποίος ανακαλύφθηκε εκεί, σίγουρα θα είχε εξάρτηση από κάποιον μεγαλύτερο σε σχετικά κοντινή απόσταση που ήταν πιθανότατα το διοικητικό κέντρο που αναζητούμε. Αν δεν τον βρούμε εμείς, θα το ετοπίσει ευελπιστούμε η επόμενη γενιά αρχαιολόγων. Οι έρευνες διεξάγονται σε συνεργασία με τον καθηγητή Γιάννη Παπαδάτο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου Ανατολική Παράρτημα τη Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Παχιά Άμμο. Υπάρχουν έστω κάποιε υποθέσει για το ποιοι μπορεί να ήταν οι έννοικοι του μνημείου. Είναι ακόμα νωρί να συμπεράνουμε, απαντάει στο σχετικό ερώτημα η κυρία Σοφιανού. Αν όμω ήταν άρχοντε ή αρχαιρεί, θα βρίσκαμε κοσμήματα, σφαγιδόληθου και άλλα σύμβολα εξουσία με πολύτιμα μέταλλα στη σύνθεσή του. Αν ήταν πάλι πολεμιστέ, θα του συνόδευαν κάποια όπλα. Τα ευρήματα μας εδώ είναι όλα πύληνα. δεν μπορούμε πότε καταρχήν να μιλήσουμε για διακεκριμένη ταφή όπως τη γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα την κοινωνική θέση, την ηλικία, ούτε καν το φύλλο των ενίκων του ταφου και την μεταξύ τους σχέση. Όλα αυτά είναι προς ε, διερεύνηση. Με δεδομένο ότι χρονολογείται, καθώς διάβασα στην ειστερομενοϊκή εποχή ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου, Ποια είναι δηλαδή σε γενικές γραμμές η εικόνα της Κρήτης τότε, ρωτάει ο δημοσιογράφος και απαντάει η κυρία Σοφιανού πως η μεταανακτορική περίοδος, οπότε έχει καταστραφεί και το τελευταίο μεγάλο μενοϊκό ανάκτορο αυτός, αυτό της κνωσού, είναι μια σταθή σταραγμένη εποχή της οποίας στην κοινωνική δομή αγνοούμε. Αποουσίαζε με ένα ενιαίο κέντρο διοίκηση, υπήρχαν ωστόσο μικρότερα περιφερειακά. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει τάφο, υπάρχει λογικά και κοντινό οικισμό. Θα ξεκινήσουμε έρευνε και γι' αυτόν όταν εκδοθούν οι σχετικέ άδειε από το Υπουργείο. Καλά. Τι εργασίε γίνονται αυτή τη στιγμή, πότε αναμένονται πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα για τα ευρήματα και πώ μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά η ανακάλυψη αυτή, ρωτά ο δημοσιογράφο. Και απαντάει έφορος πως προς το, προς το παρόν σκελετή και βρήματα φροντίζονται στο εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου. Η εντυπωσιακή περίτεχνη διακόσμηση λαυνάκων και αγίων με μοτίβα που επαναλαμβάνονται και σε άλλα αγκία της ευρύτερης περιοχής μαρτυρά την ύπαρξη μινοϊκού εργαστηρίου κεραμικής το οποίο και αναζητούμε. Σε μια μάλιστα λάρνακα αναπαρίσταται άρμα που σέρνει ζώο καθοδηγούμενο από μια ανθρώπινη μορφή, παράσταση που έχει επίσης βρεθεί παλιότερα στη θέση επισκοπή και εκτίθεται στην αρχαιολογική συλλογή Εράπετρας. Και για να μάθουμε και να μάθετε ποιες είναι οι σπουδαιότερε ανασκαφικές έρευνες και μελέτες που τρέχουν αυτό τον καιρό στην Ανατολική Κρήτη και ποιες είναι οι σπουδαιότερε αρχαιολογικές τοποθεσίες που βρίσκονται στα όρια της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου μας απαντάει έφορος ότι οι έρευνες γίνονται στο Ρωμαϊκό Θέατρο της Ιεράπετρας και την ίσοχρησή που προανέφερε στην Αρχαία Δρύρο, συνεργασία της εφορίας μας υπό τη διεύθυνση της κυρίας Ζωγραφάκη και της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών στο Ανάβλοχο Βραχασίου, Πάλι από του Γάλλους στο Ναζωριά, τα Γουρνιά και το Νησί Μόχλος από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, στον Πούφο Συσίου και στην Ήτανο από τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή, στο Παλέκαστρο από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, στο καλό χωριό από το Ιρλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, πουθενά η Ελλάδα, στον Πετρά από την Επίτιμη Έφορα Αρχαιοτήτων κυρία Τσιποποπούλου, στην Κάτο Ζάκρο από την Αρχαιολογική Εταιρεία, το πρόγραμμα Μηνοϊκή Δρόμη στην ευρύτερη περιοχή τη Ζάκρου όπως επίσης οι έρευνες στη θέση Γαϊδουροφάς Εραπετράς από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις Λούτρες Μόχλου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα όρια της εφορίας Έλαση βρίσκονται εξάλλου δύο από, τα, από τους πλέον επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, το Δικταίο Άντρο και η Σπιναλόγκα, δύο σπουδαία ανάκτορα της Ζάκρου και του Πετρά. Δύο αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικέ συλλογέ. Θα πρέπει ίσω να σημειώσω εδώ, τονίζει η κυρία Σοφιανού, η έφορο του Λασεφίου, ότι λόγω του πλήθου και τη σπουδαιότητα των μνημείων, ο φόρτο εργασία είναι τεράστιος και το προσωπικό μα, παρότι ελάχιστο, καταβάλει υπεράνθρωπε προσπάθειε, λίγο πιο ευγενικόν άτομο δεν πειράζει, θυσιάζοντα συχνά πολύ χρόνο από την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια πιθανότητα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς ο χώρος αυτός είναι, α, έχει βληθεί πολύ έτσι, σκληρά από την κρίση. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι για να κάνουν πάρα πολλές δουλειές και είναι λογικό κάποιον α, ανθρώπων τα νεύρα να είναι σπασμένα. Ε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να επιτύφετε σε όποιον παίρνει τηλέφωνο και ζητά πληροφορίες πολύ ευγενικά. Εντάξει, η Χρύσα Σοφιανού για όσου γνωρίζετε κατάγεται από την καβάλα Σπούδασε αρχαία ιστορία και αρχαιολογία στην Πολόνια με ειδίκευση στη Ρωμαϊκή Επιγραφική. Στην Κρήτη εργάζεται από το 1999 και το ένδικαν έλαβε φορός αρχαιοτήτων ε, Λασιθίου. Έχει μεταξύ άλλων κάνει και καφέ στην Ίσοχρυσή, στην ελληνιστική πόλη της θέσης Τρεπιτός της Σιτία, στο Ιερό Πόλη τη Αρχαία Πρεσού, στο ελληνιστικό ρωμαϊκό νικροταθείο της Καμάρως στον Άγιο Νικόλαο, και σε άλλα πολλά μέρη δεν έχει τώρα μεγάλη σημασία να τα αναφέρω. Αυτά όσον αφορά το μηνοϊκό τάφο των ασύλιτων της ιεράπετρα. Πολύ ωραία, είστε στον Αλμπέντο 14, ακούτε την εκπομπή του καιρού το διάβα», είμαι η Νάντι Παπαμίτσου. Ε, πάμε να, σε ένα μουσικό διάλειμμα για να προσπαθήσω να επικοινωνήσω και με την κυρία Χάντε ε, και επιστρέφουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.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 Εδώ είμαστε στον Αλμπέντο 14 Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Ελένη Χατζηχρίστου κοντά μας προκειμένου να μιλήσουμε για, τα τελευταία, για τις τελευταίες έρευνες που κάνει όσον αφορά στην αστροφυσική και την γεωφυσική στο Παρίσι Μείνετε κοντά μας, έχουμε να, να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά. But I tell myself, I got a mind of my own. I'll be all right alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No my being a fool for you. Well, that look I know so well. I fall completely under your spell. Damn your eyes. For taking my breath away making me wanna stay damn your eyes for getting my hopes up high for making me fall in love again damn your eyes it's always the same you say that you change somehow you never do but I believe all your lies that look in your eyes You make it all seem true. I guess I just see what I want to see, or is my heart just deceiving me? I remember just how you make me want to surrender. Damn your eyes, for getting my hopes up high, for making me fall in love again. For taking my breath away For making me wanna stay Damn your eyes I fell completely under your spell So damn your eyes For taking my breath away For making me wanna stay λοιπόν μετά από αρκετή προσπάθεια γιατί και η σύνδεση είναι λίγο περίεργη μέχρι να συνδεθούμε με το Παρίσι που είναι πολύ κοντά αλλά και πολύ μακριά με την τεχνολογία είμαστε πολύ κοντά. Ε, με τα πόδια αν το πάρουμε και το διαβούμε είμαστε μακριά. Λοιπόν, ε, καταφέραμε και συνδεθήκαμε. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Χατζηχρίστου, όπως σας ανέφερα και στην αρχή τη εκπομπής. Είναι αστροφυσικός. Ε, τα τελευταία, νομίζω, 4-5 χρόνια είναι στο, στο Παρίσι, στο Πανεπιστημίο Τιντερό. Θα μας πει ακριβώ εκεί τι κάνει και με τι ασχολείται. Καλησπέρα από Κρήτη, κυρία Χατζηχρίστου. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Μια χαρά. Μια χαρά. Εσείς πώς περνάτε στο Παρίσι. Καλά θα έλεγα κι εμεί, ίσως όχι τόσο καλά όσο εσείς, ίσως λέω. <laughs> <laughs> ναι, λοιπόν, ε, με την κυρία Χατζηχρίστου έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, έτσι είχαμε κάνει πολλές συζητήσει στα πλαίσια <laughs> της εκπομπής του κυρου Χαρδαβέλα. Ε, τώρα πια έχω τον, την απόλυτη ευθύνη και τον απόλυτο έλεγχο εγώ, κυρία Χατζηχρίστου. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, για πέστε μου Πώς βρεθήκατε στο Παρίσι Κα, ε, Καταρχήν έχετε επισκεφτεί και πολλές χώρες Η αλήθεια είναι Ήσασταν και εδώ στο αστεροσκοπείο α, Διδάσκατε Λίως. εδώ σε ιδιωτικά ε, Πανεπιστήμια Ξαφνικά βρεθήκατε στο Παρίσι Πώς έγινε κάποια πρόσκληση Με κάποιο πρόγραμμα πήγατε εκεί Πώς έγινε αυτή η επαφή ε, κοιτάξτε, συνεργαζόμουν με το Παρίσι χρόνια. Είχα ζήσει στο Παρίσι χρόνια παλιά όταν σπούδασα και μετά εργάστηκα κάποια χρόνια, έκανα έρευνα. Οπότε δεν είχε χαθεί η επαφή. Ε, απλά μετά πρόκειψαν άλλα. Είχα πάει αλλού και πέρασαν πολλά χρόνια. Ε, κάποια στιγμή ξανάρχισε πάλι η συνεργασία και δόθηκε η ευκαιρία μετά από δύο-τρία χρόνια συνεργασία εξ αποστάσεω να έρθουμε εδώ. Mm -hmm. Έτσι, Ωραία. Ε, με, τι ακριβώς, με τι ακριβώς ασχολείστε τώρα εκεί, στο Πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο? Ναι, στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο με υπεύθυνη ενός εργαστηρίου αριστείας, έτσι λέγεται, Laboratory of Excellence, που στην ουσία συνενώνει, εκτός από το Πανεπιστήμιο Παρίνδιτερό, συνενώνει μερικά ακόμα μεγάλα Ινστιντούτα και Πανεπιστήμια, δηλαδή το... το ΣΕΑ, το ΣΕΑ τώρα είναι ένας οργανισμός κρατικός, είναι το κέντρο της ατομικής ενέργειας, έτσι λέγεται, αλλά στα πλαίσια αυτού του οργανισμού υπάρχουν διάφορα εργαστήρια. Ένα από αυτά είναι το εργαστήριο αστροφυσικής, άρα αυτό είναι ο δεύτερος φορέας. Ένα τρίτος φορέας είναι η αστροναυτική υπηρεσία της Γαλλία, ένα τέταρτος φορέας είναι το Ινστιτούτο γεοφυσικής θα το μετέφραζε κανεί. Mm -hmm. Οπότε αυτοί όλοι οι φορείς έχουν συμπράξει και έχουν χρηματοδοτηθεί με ένα δεκαετές πρόγραμμα έρευνας που στην ουσία ο κάθε φορέας συμμετέχει με ερευνητές και ερευνητικές ομάδες, δημιουργούνται ερευνητικά projects, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 τέτοια ερευνητικά projects που ανήκουν σε αυτό το εργαστήριο και τα οποία όλα εξερευνούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, το κάθε ένα Το παραδοσιακό μέχρι το μοντέρνο στυλ Κεραμοσκεπές και ξύλινες στέγες Πρωτότυπε κατασκευές Με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές Ρουσιάκης Χρήστος Αναλα... η ιδέα και αυτό ήταν και η μεγάλη επιτυχία αυτού του, του, του εργαστηρίου Του, του εργαστηρίου αριστείας, Το οποίο ανέφερα Το οποίο μάλιστα έχει και το χαρακτηριστικό τίτλο Universe δηλαδή UNIF, το Universe και ένα S στο τέλος. Mm -hmm. ε, η μεγάλη λοιπόν, επιτυχία του ήταν ακριβώς ότι κατάφερε όχι μόνο να συνενώσει επιτυχώς τέτοιες ομάδες και θα σας πω σε ένα λεπτό πώς, ε, αλλά και να δημιουργήσει, να δημιουργήσει αν θέλετε κατευθύνσεις που δεν υπήρχαν, που δημιουργήθηκαν τώρα, που α, προέκυψαν μέσα από αυτή τη σύμπραξη και να οδηγηθεί και σε πολύ ενδιαφέρουσε ανακαλύψει. Οπότε, πραγματικά, το εγχείρημα έχει πολύ μεγάλη πτυχία και μάλιστα τώρα προετοιμαζόμαστε και για την δεύτερη φάση χρηματοδότησης για άλλα τόσα χρόνια. Α, τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε, να σας πω ότι πράγματι τόσο οι επιστήμες της γης όσο και οι επιστήμες του διαστήματος, μεταξύ αυτών και οι αστροφυσική, ε, έχουν πολλά κοινά σημεία. Καταρχά, τα κοινά σημεία αφορούν τα αντικείμενα που μιλετούν. Για παράδειγμα, η αστροφυσική μελετά πλανήτες, η γεωφυσική μελετά τη Γη, που προφανώς είναι και αυτός ένας πλανήτης. Ε, πιο συγκεκριμένα όμως, τα ερωτήματα που θέτουν, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και οι προκλήσεις έτσι, και και οι τεχνολογικές προκλήσεις όσον αφορά την δηλαδή, κατασκευή, ανιχνευτό, τηλεσκοπίων κτλ. αλλά και οι προκλήσεις κάθε μορφής, ε, μοιάζουν. Για παράδειγμα, κοινέ ερωτήσεις θα μπορούσε να είναι πως θα μπορούσε, είναι πώς εξελίχθηκε το σύμπαν από τη γέννησή του και μετά και πώς εξελίχθηκε η Γη ε, ως πλανήτης από τη στιγμή της δημιουργίας της και μετά. Ε, τα καταστροφικά γεγονότα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στη ζωή της Γης όσο και στη ζωή του διαστήματος, του, του σύμπαντος. Τι εννοώ. Καταστροφικά γεγονότα για τη Γη είναι για παράδειγμα οι περιβαλλοντικές αλλαγές, οι εκρήξεις ηφαιστείων, οι σεισμοί. Αυτό όλα θεωρούνται καταστροφικά γεγονότα. Αντίστοιχα καταστροφικά, που τα λέμε κατακλυσμιαία γεγονότα όσον αφορά την αστρονομία, είναι για παράδειγμα οι εκρήξεις που συμβαίνουν στην επιφάνεια του ήλιου, οι ηλιακές η οι συγκρούσεις άστρων, οι συγκρούσεις πλανητών, οι... Οι τόσους μετεωριτών ίσω. Οι εκρήξεις αστέρων ε, και αυτό θα έλεγε κανεί. Και βέβαια, μακρύτερα στο σύμπαν, οι συγκρούσει γαλαξιών και οι μαύρε τρίπε. Όλα αυτά είναι βία φαινόμενα τα οποία συνδέονται και μπορούν να μελετηθούν με παράλληλε μεθόδου. Ε, για, τώρα για το συγκεκριμένο εργαστήριο μπορώ να αναφέρω να σε. Πολλέ επιτυχίες. Μπορώ να φέρω δύο ή τρία παραδείγματα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι όπως τα ακούσατε, όπως τα ξέρετε, μάλιστα ήταν και το τελευταίο λέει έτσι ανακαλύφθηκαν τα βαρυτικά κύματα πριν από δύο χρόνια. Τα βαρυτικά κύματα είναι ένα καθαρά φαινόμενο αστροφυσική και κοσμολογίας. Όμως, αυτό που δεχομένως να μην έχετε ακούσει, και αυτό το έχουν κάνει οι επιστήμονες που εργάζονται στο εργαστήριό μας, ε, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν, να δείξουν μάλλον πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανείχνευση ενός βαρυτικού κύμα, κύματος που φτάνει στη γη από κάποια απομακρυσμένη περιοχή του σύμπαντος, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η ανίχνευση αυτού του βαρυτικού κύματος για να προβλεφθούν σεισμοί στη γη πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μερικά δευτερόλεπτα, δεκάδες δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να τους ανιχνεύσουν οι γεωλόγοι μέσα από τα σεισμικά κύματα που περνάνε μέσα από τη Γη. Άρα λοιπόν, και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι, η δημιουργία οργάνων για τη βελτίωση αυτού του πράγματος, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ δραματικέ συνέπειε. Μία αστρονομική κατεξοχή μέθοδο mm -hmm. χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη την έγκαιρη μάλλον προειδοποίηση για την ύπραξη σεισμών πάνω στη γη. Mm -hmm. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η τομογραφία μειονίων. Τα μειώνια είναι κάποια αστροσωματίδια, σωματίδια πολύ μεγάλη ενέργεια, που διασχίζουν το σύμπαν ε, και περνούν βέβαια, διαπερνούν συνεχώ και τη γη, χωρί τι περισσότερε φορέ να μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε. Ε, έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια τεχνική ανίχνευσης αυτών των κοσμικών σωματιδίων για καθαρά αστροφυσικού σκοπού. Και τώρα πλέον χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα σωματίδια για να χαρτογραφηθεί το εσωτερικό ηφαιστείον, το οποίο δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα για να δει πώς είναι φτιαγμένα και τι απειλές κρύβουν, αλλά και πρόσφατα η ανείχνευση του εσωτερικού αρχαιολογικών δομών, όπως για παράδειγμα, ξέρετε ότι κάτι τέτοιο έχει δοκιμαστεί να γίνει στι αλλά κάτι τέτοιο έχει γίνει και σε τάφους, αρχαίους τάφους και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος. Είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα το πώ μπορεί ε, επιστήμες που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους τελικά να συνεργάζονται και να δημιουργούν καινούργια πράγματα. Μάλιστα. Ε, όσον αφορά στα βαρετικά κύματα, ε, θέλετε να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι πέρα από αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας είπατε για την πρόβλεψη, όχι πρόβλεψη, για την ειδοποίηση, αν θέλετε. Ε, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα των σεισμών. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ανακαλύφθηκαν, ότι μελετούνται και πού μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά, αν θέλετε, έναν επιστήμονα να προχωρήσει σε καινούρια αν θέλετε, δεδομένα και πορίσματα. Πού μπορεί να βοηθήσει... Σε κλίματα, είναι ένας καινούριο τρόπος να βλέπουμε το σύμπαν. Είναι σαν να σας έλεγε, μάλλον δεν είναι καν σαν να σας το έλεγα αυτό, αλλά θα σας το πω έτσι απλά και μόνο για παραλυρισμό. Είναι σαν να έλεγε κανείς ότι πώς άλλαξε ας πούμε, η εικόνα μας για το σύμπαν, καταρχάς και κατόπιν μετά για τι όποιε εφαρμογέ μπορεί να γίνουν επί τη γη, όταν, όταν μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε τι ακτίνε χ, και να αρχίσουμε να χαρτογραφούμε το σύμπαν όχι μόνο στα ορατά μικρή κύματο, όπως κάτω. Ναι. Υπάρχει κάποιο ναι. πρόβλημα. Ναι. Συνέβη όταν ανακαλύφθηκαν τα ραδιοτελεσκόπια. Ε, θέλω, κυρία Χατζηχρήση, επειδή σας έχασα λίγο από τη γραμμή θέλω να μου επαναλάβετε λοιπόν, λίγο. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε, ακούσατε τίποτα. Όχι, όχι, λέω, είχαμε μία διακοπή στον ήχο και δεν ε, ακούσαμε την απάντησή σα λοιπόν, για το πώ μπορούν τα βαρετικά κύματα να, να, να βοηθήσουν στο να ανακαλυφθούν νέα πράγματα και νέα δεδομένα στη μελέτη των άστρων και του σύμπαν. Έλεγα λοιπόν, έκανα έναν παραλληλισμό ανάμεσα στη δυνατότητα που προέκυψε να δούμε ένα διαφορετικό σύμπαν, καινούριο σύμπαν, το οποίο ήταν αόρατο τότε. Όταν, έγινε, όταν, για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν τα ραδιοτηλεσκόπια και μπορέσαμε να παρατηρήσουμε το σύμπαν εκτό από το ορατά μυκη που είναι το μάτι μα στα συνηθισμένα τηλεσκόπια, και σε μια άλλη συχνότητα στα ραδιοκύματα. Τότε ανακαλύψαμε αντικείμενα που δεν γνωρίζαμε καν, ένα σύμπαν που δεν γνωρίζαμε καν, ούτε σε βάθο, ούτε σε έκταση, ούτε σε περιεχόμενο, mm -hmm. και το ίδιο συνέβη, για παράδειγμα, όταν είδαμε ακτίνες Χ. Με την ίδια λογική. Ε, τα βαρετικά κύματα και ακόμη περισσότερο, γιατί όλα τα, προ, τα προαναφερθέντα είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα βαρετικά κύματα όμω δεν είναι ηλεκτρομαγνητική, είναι, α πούμε, βαρετική ακτινοβολία. Επομένω, είναι ένα εντελώ διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεσαι το σύμπαν. Είναι, για μένα θα το χαρακτήριζα ο ένα τρόπο είναι η όραση και ο άλλο είναι η αφή, λέω τώρα, έτσι, για να δείξω mm -hmm. τη διαφορά. Είναι λοιπόν σαν να αποκτά μια καινούργια αίσθηση του σύμπαντο. Και βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο χρήσιμο στου αστροφυσικού. Όπω προανέφερα και υπάρχουν και πολλέ άλλε και θα υπάρξουν στο μέλλον. Υπάρχουν πολλέ άλλε εφαρμογέ και τεχνολογικέ βελτιώσει που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην καθημερινότητά μα, με αφορμή όμω την αστροφυσική. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω κάτι. Ε, Διάβαζα μία είδηση, η οποία βέβαια δημοσιεύτηκε από τον Μάρτιο. Ίσως έχει πέσει στην αντίληψή σα. Απλά εγώ. Έπεσα πάνω τη πριν από λίγε μέρε. Και έλεγε ότι λέει η είδηση αυτή ότι δια, το διάστημα άλλαξε το DNA αστρονάύτη. Και μάλιστα θα σας διαβάσω έτσι λίγο ε, την είδηση όπω ναι, δημοσιεύτηκε ναι, για να διαβάσει. την έχετε ναι. διαβάσει. Λέει στο 7% φτάνουν οι αλλιώσει του γενετικού κώδικα του Σκότ Κέλλη ε, μιλάει για δύο αδερφούς δίδυμους, ο ένα έφυγε. Ήταν μέρο ενό πειράματο της Νάσα. Ε, ο άλλο επίση αστροναύτης έμεινε πίσω για να φανούν ξεκάθαρα οι αλλοιώσει στο κοιταρικό επίπεδο του πρώτου. Ε, το πήρε μάλλον κράτησε αρκετό καιρό για να, ακούσει έτσι, να ακούσουν και οι ακροατέ μα, λίγο την είδηση. Και τώρα η ΝΑΣΑ ξέρει καλά ότι ένα καλό 7% των γονιδίων του Σκοτ δεν επέστρεψε στα γύηνα επίπεδα του έπειτα από ένα χρόνο εκεί πάνω. Σκοτ και Μάρκ, που είναι τα δύο αδέρφια, δεν είναι πια πανομοιότυποι γενετικά. Οι αλλοιώσει δεν κρύθηκαν ωστόσο επικίνδυνε κάτι που είναι αρκετά ελπιδοφόρο, μια και η Νάσα μας μιλά για ορόσημο αναφορικά με την τριετή αποστολή στον Άρη. Για μιλήστε μου λίγο γι' αυτό, πώς γίνεται να αλλάζει το DNA με ένα ταξίδι στο σύμπαν. Κοιτάξτε, πώς μπορεί να... Καταρχάς, τι είναι αυτό που επηρεάζει, να πω, δηλαδή. Ναι, ναι. Να σας πω ότι αυτό, αυτή η ανακοίνωση έγινε αίτιο πολλών παρερμηνιών ε, και βέβαια διαψεύστηκε η ιδέα αυτή ότι άλλαξε με τρόπο ριζικό το DNA mm -hmm. γιατί κάποιος ταξίδευσε στο διάστημα. Αυτό που ισχύει είναι ότι το DNA μας συνεχώς αλλάζει. Έχει μόνο το δικό μας είναι τα λεγόμενα mutations, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά. Δηλαδή, το DNA μα μπορεί να αλλάξει, εννοώ να αλλάξει σε μικρά σημεία, έτσι ορισμένα σημεία. Ε, αυτά μπορούν να τα εξηγήσουν καλύτερα οι βιολόγοι. Και αυτό μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στο stress που βιώνουμε καθημερινά, σε κάποιου παράγοντε που το σώμα μα εκλαμβάνει ω απειλή, π.χ. κάποια αρρώστια, για να προστατευτεί, αλλάζει σε κάποιο βαθμό, για να μπορέσει να αντιτάξει, ας πούμε, την, το σώμα μας α, ενάντια σε, σε αυτή την απειλή. Να θύει, να μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Ναι, γι' αυτό εξάλλου λέμε πολλές φορές ότι ένας καρκίνος μπορεί να αναπτυχθεί, γιατί κάτι αλλάζει, ας πούμε, στο, στο DNA μας και μετά ο οργανισμός μας γίνεται ευάλωτος κτλ. Και, και αυτό που να σχετίζεται με διατροφή, το τσιγάρο είναι γνωστό ότι δημιουργεί αλλαγέ στο DNA κτλ. Άρα, λοιπόν, αλλαγές αυτή τη μορφή στο DNA υπάρχουν. Και υπάρχουν σε όλου μα. Τώρα, ένα αστροναύτης ο οποίο πετάει στο διάστημα, προφανώ έχει να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό. Η φυσιολογία του γίνεται διαφορετική. Ξέρετε ότι συνήθω παίρνουν μερικού πόντου, γιατί η σπονδυλική στήλη δεν συμπιέζεται τόσο λόγω βαρύτητας. Ψηλώνουν οι αστροναύτες και αρκετού πόντου μετά του ξαναχάνουν όταν mm -hmm. έρχονται στη γη. Ε, με αυτή λοιπόν τη λογική, το σώμα του ε, ανείχνευσε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον εχθρικό. Και έγιναν κάποιες αλλαγές σαν για αυτές που ανέφερα. Μάλιστα από ό,τι θυμάμαι στην α, επόμενη ανακοίνωση που είχε εκδοθεί είπαν ότι πολλές από αυτές τις αλλαγές που ανέφεραν μπορούν να οφείλονται σε στρες που είτε δημιουργήθηκε κατά την πτήση είτε προϋπήρχε και απλά δεν είχε εκδηλωθεί. <ΣΣΣΣ> ε, Αυτή είναι νομίζω η ουσία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θεωρεί κανείς ότι το διάστημα δημιουργεί κάποιες μυστηριώδεις αλλαγές στο DNA, ε, οι οποίες διατηρούνται για πάντα. Είναι στα πλαίσια αυτού που συμβαίνει σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα. Νομίζω. Ωραία. Yeah. Για μιλήστε μου λοιπόν λίγο, επειδή έχετε δουλέψει και έχετε εργαστεί και εδώ στην Ελλάδα και εργάζεστε τώρα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα-πέντε στο Παρίσι και προβλέπετε να κάτσετε και άλλα από ό,τι μας είπατε, Μιλήστε μου λίγο για τις διαφορές, <laughs> <laughs> δηλαδή το πώς ε, κινούνται εδώ τα πράγματα, οι φορείς, τα πανεπιστήμια και πώς ε, κινούνται εκεί, ε, πώς προχωράνε εδώ και πώς προχωράνε εκεί και τι είναι αυτό που ε, εμποδίζει εδώ στην Ελλάδα ε, το να εκτοξευτεί η επιστήμη και τα πορίσματα των επιστημόνων των Ελλήνων που πραγματικά διαθέτουμε ένα προσωπικό πολύ δυνατό, έτσι, διαθέτουμε δυνατά μυαλά, διαθέτουμε ανθρώπους που ξέρουν καλά την επιστήμη τους, μορφωμένους, κατακτησμένους. Τι είναι αυτό λοιπόν εδώ που λειτουργεί ω βαρύδι στην Ελλάδα και τι είναι αυτό που στο Παρίσι, ας πούμε, γίνονται τέτοιες προσπάθειες, τέτοια ερευνητικά προγράμματα είναι σε εξέλιξη. Τι συμβαίνει εσείς που έχετε ζήσει και τα δυο, θέλω να μου πείτε, πώ το βιώνετε σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, κοιτάξτε, ε... Μπορώ να σα πω εγώ ναι, τη δική μου έτσι, άποψη και εμπειρία. Θεωρώ ότι όπω και εσεί είπατε, το ανθρώπινο δυναμικό και στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό. Και μάλιστα είναι τόσο εξαιρετικό που πολλέ φορέ αναγκάζεται και να φύγει από την Ελλάδα. <laughs> ε, άρα λοιπόν δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι προφανώ και ίσω και να μην είναι απαραίτητα πάντα της, το πρόβλημα στη βούληση τη πολιτεία. Ε, αλλά πιο πολύ σχετίζεται με τη δυνατότητα πραγματοποίησης έτσι, αυτής της βούλησης. Και βέβαια όλοι καταλήγουμε πάντα, ε, κατά τη γνώμη μου, σε ένα κυρίαρχο αίτιο, που είναι η έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Πράγματα σαν και αυτά που σας ανέφερα πιο πριν δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αδρή χρηματοδότηση από το κράτος. Ε, η Γαλλία μπορεί να την προσφέρει, η Ελλάδα δεν μπορεί. Επομένω, όσο καλό και να είναι το ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοια πράγματα. Αυτό για μένα είναι καταρχά ένα πολύ βασικό παράγοντα και αυτό είναι κάτι που υπήρχε σε βάθο χρόνου. Έχει γίνει δηλαδή μία μόνιμη παθογένεια αυτό το πράγμα. Ε, συμβαίνουν εξελίξει στον τομέα των επιστημών, τι οποίε δεν είμαστε σε θέση πολλέ φορέ να παρακολουθήσουμε, τουλάχιστον όχι αποτελεσματικά. Μεμονωμένα, ναι, αλλά όχι αποτελεσματικά και σαν σύνολο η επιστημονική κοινότητα. Το άλλο πράγμα που μάλλον είναι εντελώς προσωπικό αλλά θεωρώ ότι δεν είμαι και η μόνη που το έχει ζήσει είναι ότι υπάρχει μία κουλτούρα α, στους α, α, ερευνητές ή σε κάποιους τελευταίους από τους παλιότερους ερευνητέ ερευνητές που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχουν οι πιο νέοι και που θα ήταν και απαραίτητοι για να υπάρξει Πώς να το πω τώρα ευγενικά, αυτή η έννοια του πελατειακού συστήματος. Είμαι καθηγητής και θα διοριστεί η γυναίκα μου, ανεψιός μου, ο γιος μου, οι δικοί μου φοιτητές θα έχουν προτεραιότητα κτλ. Αυτά τα πράγματα, έτσι επειδή είναι μικρός, ο, είναι μικρή η χώρα, είναι λίγοι άνθρωποι και όλοι γνωρίζονται και αναγνωρίζονται μεταξύ τους και υπάρχουν, αν θέλετε, εγώ έτσι το έζησα, ισορροπίες δυνάμεων τις οποίες ερχόμενος απ' έξω δεν πρέπει να διαταράξει, Γιατί αν διαταράξει, ε, μπορούν να σημουν πολλά κακά. Οπότε όλοι γνωρίζουν, όλοι δέχονται και προσπαθούν να διατηρήσουν αυτές τις ισορροπίες. Αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε ούτε στην εξέλιξη, ούτε στην ανανέωση, ούτε στη δημιουργία, ούτε στην εμφάνιση νέων προσώπων με δυνατότητες που δεν ανήκουν σε καμία κάστα και σε καμία προϋπάρχουσα ισορροπία. Mm -hmm. Το γεγονό ότι, ναι, ότι η κυβέρνηση τωρινή προχώρησε στην δημιουργία του ελληνικού οργανισμού διαστήματο ναι. ήταν μια, ήταν μια ιστορία που τέλος πάντων από άλλου χειροκροτήθηκε, από άλλου διακομωδίστηκε. Πώ, α πούμε, σε ένα πτωχευμένο κράτος ναι. με τόσα προβλήματα που έχουμε καθημερινά βασικά προβλήματα, ας πούμε, δημιουργείται ένας τέτοιος σταθμός, που, οργανισμός, συγνώμη. Ε... Το το Από το Παραδοσιακό μέχρι το μοντέρνο στυλ. Κεραμοσκεπέ και ξύλινε στέγες Πρωτότυπε κατασκευέ με τι πιο αυστηρέ προδιαγραφέ. Ρουσιάκη Χρήστο. Αναλαμβάνουμε στέγες με όλου του τύπου κεραμιδιών. Στέγες με ασφαλτικά κεραμίδια. Στέγες με επικάλυψη χαλκού. Αναπαλαιώσει παραδοσιακών στέγων. Ειδικέ ξύλινε κατασκευέ. Πέργολε. Οι κατασκευέ μα σε όλη την Ελλάδα σα εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργικότητα και εμφάνιση. Οι υπέργολέ μα κοσμούν του ομορφότερου κήπου.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 Είχαμε, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα κάποια προβλήματα με τον ήχο. Ε, θα επανέλθουμε με την κυρία Χατζηχρήστου. Την έχω στην αναμονή. Προς το παρόν ακούμε τον George Μάικλ και εσεί ακούτε. Αν 14, αν τον ακούτε, θα διορθωθεί το θέμα άμεσα. Πανήλθε λοιπόν ο ήχος μας. Ε, σε λίγα λίγα λεπτά συνεχίζουμε με την κυρία Χατζηχρήστου. Είστε στον Αλμπέντο 14. Ακούτε την εκπομπή του κερού Τοδιάβα. Είμαι η Νάντι Παπαμέτσου. Είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή, είμαστε εδώ με την κυρία Χατζηχρήστου και τα λέγαμε. Συζητούσαμε για όσους δεν ακούσατε ε, το γεγονός ότι δημιουργήθηκε από την τωρινή κυβέρνηση ο ελληνικός ε, οργανισμός διαστήματος και κατά πόσο αυτό βοηθάει. Την επιστημονική κοινότητα, την εδώ, την ελληνική, την, το, το δυναμικό που βρίσκεται εδώ να κάνει έρευνα και να προχωρήσει. Και είχαμε μείνει σε αυτό το σχολιασμό. Κυρία Χατζηχρήστου, σα ταλαιπωρούμε λίγο σήμερα. Εντάξει. Να μείνουμε, λοιπόν, λίγο... Εντάξει. να μείνουμε λοιπόν λίγο στο κομμάτι αυτό και ε, ε, μου σχολιάζατε ότι δεν ήταν μόνο η χρηματοδότηση αυτή του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος, αλλά και η χρηματοδότηση της έρευνας. Μου αναφέρατε τον οργανισμό και δεν τον συγκράτησα. Πολύ Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε ότι θα υπάρξει με αυτές, με αυτές τις πρωτοβουλίες θα υπάρξει έτσι μια εξέλιξη όσον αφορά στο κομμάτι αυτό τη έρευνας και του διαστήματος με τον Εθνικό Οργανισμό αλλά και των άλλων επιστημών έρευνας. Λοιπόν, ότι, έλεγα λοιπόν ότι το να εστιάσει κάνει επιτέλους στο να χρηματοδοτήσει στην έρευνα που ήταν πάντα το πρώτο πράγμα στο οποίο κόβονταν κονδύλια ως τώρα είναι θετικό καταρχάς σαν, σαν προοπτική, σαν κατεύθυνση. Το να δημιουργηθεί ένας πόλος ή περισσότερη πόλη χρηματοδοτηση και αυτό είναι καλό. Τώρα, όσον αφορά τον Εθνικό Οργανισμό Διαστήματος καταρχάς γενικά και πάλι να πω ότι θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει όσο μπορεί περισσότερο να συμμετέχει σε διεθνείς ενέργειες, σε διεθνείς οργανισμούς μάλλον όπως είναι το ΣΕΡΝ που συμμετέχει όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που σε κάποιο βαθμό τέλο πάντων ας πούμε ότι συνεισφέρει και συμμετέχει Επομένω, Καταρχά, η ιδέα τη ίδρυσης ενό οργανισμού διαστήματο στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα κατά τη γνώμη μου. Το ότι κάποιοι το χλέβασαν και το σχολίασαν με τη γνωστή, κοινή, κοινότυπη και εντελώ λάθο λογική ότι εδώ κι εγώ τι θέλουμε το διάστημα, για μένα δείχνει την κακομοιριά και τη μιζέρια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που καθόλου δεν συνάδει με την πραγματικότητα. σα ίσα που συμμετέχοντα σε τέτοιε πρωτοβουλίε μπορεί να βελτιωθεί το οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο της Ελλάδας. Ακριβώς μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και μέσα από τέτοιες εφαρμογές. Αυτό είναι καλό να το τονίσουμε, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι χρηματοδοτώντας ερευνητικά προγράμματα, στην ουσία ας πούμε, χρηματοδοτεί επιστήμονες που είναι μέσα στα εργαστήρια που συνεχώ ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν και μπορεί εν τέλει να μην βρουν και τίποτα και να μην φτάσουν σε κανένα συμπέρασμα ή σε κανένα πόρισμα ή σε κάποια βάση περιπτώσει ανακάλυψη που θα μπορέσει να μπει μέσα στην καθημερινότητά μα και να μα βοηθήσει, αν θέλετε. Και Εντάξει, οικονομικά. Και ότι... Αυτό δηλαδή πρέπει αυτή η ιδέα ότι χρηματοδοτούμε ανθρώπου που κάθονται πούμε, σε ένα εργαστήριο και όλη μέρα διαβάζουν και την ψάχνουν. Ε, πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Ε, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Μπορούμε να πούμε στον οποιονδήποτε το λέει αυτό. Να κοιτάξει λίγο να ψάξει τι τσέπε του. Σίγουρα θα έχει ένα ή δύο κινητά μέσα. Ε, να πάει στο σπίτι του να ανοίξει το κομπιούτερ του, να βάλει την τηλεόρασή του και ό,τι άρχει τέλο πάντων λεπτά να, να, να ανοίξει το φούρνο με το κυμάτο, να ζεστάν το φαγητό του. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχει στο σπίτι του και στη τσέπη του. Ακριβώ γιατί κάποιοι ερευνητέ κάποτε, χρηματοδοτήθηκαν για να δημιουργήσουν αυτέ τι ανακαλύψεις που μετά γίνανε καθημερινότητά μα. Αυτό και μόνο δηλαδή αρκεί για να πεις τον οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό σκοπό κάθε φορά που γίνεται μία έρευνα είναι να βγει κάτι στην αγορά και να πουληθεί. Η έρευνα είναι και μία ε, δραστηριότητα του μυαλού και του ήθους του ανθρώπινου είδους. Προφανώς, μέσα από την έρευνα προωθούμαστε και σε έναν ανθρώπινο είδος προφανώς προωθούνται και κάποιες νέες τεχνολογίες και προχωράει ο πολιτισμός μας αυτά τα πράγματα συμβαίνουν παράλληλα δηλαδή το θεωρώ εντελώς το πιστοδρομική εικόνα αυτό που αναφέρουμε ότι ε, χρηματοδοτούμε την έρευνα και δεν βλέπουμε που εμείς και εγώ είμαστε είναι εντελώς το σαν σκέψη και δεν ισχύει και καθόλου ε, από εκεί πέρα τώρα με αυτόν τον οργανισμό διαστήματος αλήθινα δεν ξέρω τι έγινε. Από ό,τι κατάλαβα υπήρξαν και πολλά παρατράγουδα και πολλές παρερμηνίες ε, και άνθρωποι καθόλου αξιόλογοι κάποια στιγμή ε, διαφώνησαν. Οπότε δεν μπορώ να έχω συγκεκριμένη άποψη για το τι έγινε εκ των έσω. Ό,τι και αν έγινε, νομίζω ότι θεωρώ εγώ προσωπικά ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προχωρήσει. Mm -hmm. με κάποιο τρόπο διαφανή... Ε, δημιουργικό και να ευρωδοθεί. Mm. Θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να γίνει. Και, θα γνώμη. Και, απελ, και απελευθερωμένο από όλα αυτά που νωρίτερα αναφέρατε, με τα αυτά, με τους φίλους, με τους συγγενείς, με τους δικούς μας, Α, με τους δικούς ας. τους, με τα αυτά. Όλο αυτό πρέπει πια να εξαλειφθεί από την Ελλάδα, αλλά δεν έχω και πολύ μεγάλη, έτσι. δεν ελπίζω ιδιαίτερα σε αυτό. Δυστυχώ είναι τόσο γερά, ριζωμένο αυτό το σάπιο κομμάτι που πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να, να ξεριζωθεί και να καταστραφεί ολοσχερός, δεν, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, α κρατάμε την ελπίδα μας ζωντανή, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή, αρκεί από όλοι, μαζί... Μαζί, Έτσι, μπράβο. Από από όλοι μαζί. μαζί να βοηθήσουμε ως προς αυτό, όλοι μαζί και εμείς ακόμα που δεν έχουμε ενεργό ρόλο ε, ουσιαστικά σε αυτό, μπορούμε με τον τρόπο μας ο καθένα από το δικό του μετερίζει να το παλέψει, όπως μπορεί και όπω ξέρει. Ε, πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβασα επίσης ότι κάποιος κομμήτης θα περάσει γαλάζιος κομμήτης τώρα, σήμερα, αύριο, απόψε, αύριο, μεθαύριο, κοντά από, την, από τη γη. Να σας πω, δεν το παρακολουθώ αυτό, γιατί είμαι λίγο επικεντρωμένη στα πιο μακρινά σημεία του Σύμβατος. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά περνούν συνεχώς και κομμήτες και αστεροειδείς, οπότε... Δεν μου κάνει εντύπωση να περάσει ακόμα ένας, <laughs> αλλά θα να περισσότερα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν πολλέ φορές για το αν η γη θα καταστραφεί, για το αν ένας κομμήτης θα πέσει, αν αυτό, τι συμβαίνει κτλ. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας μεγάλος κομμήτης ο οποίος πραγματικά θα ήταν επικίνδυνος για τη γη να πέσει και υπάρχει η δυνατότητα να αποφευθεί με κάποιο τρόπο αυτό. Δηλαδή αυτό εντάξει, το είχα πάντα απορρίω. Αυτό ήταν και που πάντα συζητούσαμε. Προφανώ, ε, στατιστικά μιλώντα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν όχι ουδεότητα, κάποια στιγμή να πέσει ένα μεγαλούτσκο κομμάτι πάνω στη γη, όπω πέφτει και σε, πάνω και σε άλλου πλανήτε κτλ. Η πιθανότητα αυτή ήταν μεγαλύτερη στο παρελθόν, όταν το ηλιακό σύστημα ήταν πιο νέο. Τώρα είναι μικρότερη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα σύστημα παρακολούθηση τη ΝΑΣΑ και όχι μόνο που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή παρακολουθεί συνεχώς όλα τα αντικείμενα που ανακαλύπτονται, ε, τα μικρά και τα μεγαλύτερα, και παρακολουθεί την πορεία τους και τα θέτει σε ε, ε, λίστες επικινδυνότητας, ούτως ώστε να ξέρουμε τι, αν, πότε και τα Μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει, όπω γνωρίζετε κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι και άτο, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ωραία. μπορεί η γη... Υγιή... Να... Ναι, μπορεί η γη με την τεχνολογία που έχουμε και τα λοιπά να ξέρει ακριβώς πότε και αν μπορεί να συμβεί αυτό Έτσι δεν είναι Ή ε, υπάρχουν ε, αστάθμιτοι ναι, παράγοντες ναι, που ναι, μπορεί ναι, να αλλάξουν την πορεία ναι, ενός ναι, κομίτη ναι, ξέρω ναι, εγώ, τελευταία. Εξαρτάται για παράδειγμα από το αντικείμενο Ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και λαμπρό είναι κάτι που μπορείς να δεις όταν είναι ακόμα σχετικά μακριά να ορίσεις την πορεία του αμέσως μετά χωρίς να περιμένεις να φτάσει πάρα πολύ κοντά στη γη για να το δεις ούτως ώστε να ξέρει πιο νωρί, εάν και κατά πόσο να αποτελεί κίνδυνο. Αν ένα μικρό σχετικά αντικείμενο σκοτεινό, το ανακαλύψεις όταν είναι πια αρκετά κοντά. Και που το ανακαλύπτεις και πάλι δεν ξέρεις ακριβώς την πορεία του, πρέπει να περιμένεις να το παρακολουθήσεις για να δεις τι ακριβώς θα κάνει. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Κάποιος φορέ μου να το ξέρουμε νωρίτερα, κάποιος φορέ μου να το ξέρουμε πιο αργά. Γι' αυτό, όπω σα έλεγα πριν, η λίστα επικινδυνότητα που ανέφερα αλλάζουν ε, συνέχεια θέση αυτά μέσα στη λίστα επικινδυνότητα. Στην αρχή είναι επικίνδυνα, μετά λιγότερο κτλ. Καθώ πλησιάζουν και βλέπουμε ότι τελικά δεν θα προσκρούσουν πάνω στη γη. Mm -hmm. Τώρα, υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη φιλολογία και πολλέ προτάσει και ιδέε που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν και από ειδικού σχετικά με το αν θα μπορούσαμε και πώ θα μπορούσαμε να αποφύγουμε μια τέτοια πρόσκρουση. Βέβαια έχουν προτεθεί από τις πιο εξωτικές ιδέες, να αλλάξουμε την πορεία, να το καταστρέψουμε ε, και τα λοιπά, και τα λοιπά, ε, μέχρι τις πιο παθητικές, δηλαδή να το αποδεχτούμε και να προσπαθήσουμε τέλος να προστατευτούμε πάνω στον ίδιο το πλανήτη μας, όσο αυτό είναι εφικτό. Mm, καλά, ας φροντίσουμε εμεί να τον προστατεύουμε τέλος πάντων. Σα... Γιατί δεν... Α, Έτσι, ας μπούμε σε μια Εξή διαδικασία. Νομίζω να... δεν υπάρχει ακόμα... Ε, δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή κάποια συγκεκριμένη και συντεταγμένη προσπάθεια α, ανάπτυξης τεχνολογίας τέτοιας, με, με αποκλειστικό αν θέλετε σκοπό mm -hmm. να προστατευθούμε από κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες η, μέσα στους οργανισμούς διαστήματος, που πραγματικά το αντικείμενό τους είναι ακριβώς αυτό. Mm -hmm. Να ρωτήσω, ε, υπάρχουν προγράμματα, δεν ξέρω αν εκεί στη Γαλλία τώρα εσείς που βρίσκεστε ε, ε, υπάρχουν ή αν έχετε υπόψη σας σε άλλες χώρες, αν τρέχουν προγράμματα ή ε, στην Αμερική. Ε, ε, Αποκωδικοποίηση ε, ε, ήχων ή μηνυμάτων που μπορεί να έρχονται από το διάστημα έτσι ώστε να... Να, να δούμε ή να ανακαλύψουμε μήπως και αν υπάρχει κάπου εκεί έξω ε, κάποια μορφή ζωής. Υπάρχει δηλαδή τέτοιο τμήμα που, που λαμβάνει τέτοια σήματα και που τα αποκωδικοποιεί. Μιλάτε προφανώς για κάτι σαν, σαν το Ινστιτούτο Σέτ. Ναι. ναι, για παράδειγμα αυτό. Ε, προφανώς. Ναι. Ε, ε, ε, προφανώς υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια ε, που γίνεται. Μάλλον αν θέλετε μία συνεχής καταγραφή στην προσπάθεια να ανοιχνευθούν ε, τέτοια σήματα, αν ποτέ προκύψουν. Αυτό δεν έχει σταματήσει ποτέ να υπάρχει σαν έρευνα και μάλιστα, από ό,τι ξέρω, έχει γίνει και Citizen Science, δηλαδή, Citizen Science Project, δηλαδή α, αντικείμενο προγραμμάτων που μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες στην ανοιχνευση. Γιατί προφανώς όγκο των δεδομένων είναι τεράστιο. Mm -hmm. Οπότε δημιουργούνται αυτά τα citizen science projects στα οποία μπορεί να μπει ο κάθε πολίτης να πάρει δεδομένα και να τα αναλύσει για να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Mm -hmm. ε, προφανώς υπάρχει πάντα αυτό στο μυαλό. Τώρα, εάν η πιθανότητα να προκύψει κάτι τέτοιο είναι μεγάλη εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρετε, έχουμε, έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Εγώ θεωρώ ότι η πιθανότητα να προκύψει κάτι τέτοιο είναι μηδαμηνίου. Mm -hmm. η, η Γη στέλνει μηνύματα τέτοιου είδους ή, ή δεν ξέρω γη ποια... Είναι πομπό ε, και ραδιοκυμάτων και όχι μόνο, βεβαίως, και ε, η, είναι πομπό ε, σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το θέμα είναι ότι η... τα, κύματα, λέτε, τα σήματα καλύτερα, τα, σήματα. τα οποία ε, ε, εκπέμπει η Γη... Ε, είναι δυνατά, είναι σημαντικά σχετικά κοντά στη Γη, αλλά πολύ γρήγορα αδυνατίζουν. Και σε μεγαλύτερες λίγο αποστάσεις είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή, εμ, ακόμα και στο γήτατο του Κεντάβρου, που έχουν ανακαλυφθεί εκεί κάποιοι πλανήτες τελευταία, όπως ξέρετε, κτλ, ε, αν υποτεθεί ότι κάποιος από αυτούς τους πλανήτες κατοικείται, ε, είναι εντελώς αμφίβολο έως αδύνατο να λάβει κάποια από τα σήματα προέρχονται από τη γη ούτως ώστε να διαπιστώσει ότι εκεί υπάρχει ζωή και αντίστροφα βεβαίως Μάλιστα. Άρα ε, ο τρόπος ανακάλυψης αν θέλετε εξωγήνης ζωής τουλάχιστον σε αυτή τη φάση σε μακρινούς πλανή, πλανήτες, είναι περισσότερο ε, με τη μορφή του συμπεράσματος της πιθανότητας να κατοικείται ή να κατοικήθηκε ή να κατοικηθεί στο μέλλον ένας πλανήτης αν οι συνθήκες θερμοκρατσίας, εγκύτητας στο άστρο του, πιθανής ατμόσφαιρας, είναι τέτοιες που να το επιτρέπουν. Mm -hmm. Κι πολύ δηλαδή κάνει κανείς τέτοιες ικασίες, αν θέλετε, παρά μπορεί να πει ότι κατευθείαν ανοιχνεύει σήματα υπάρχοντο πολιτισμού. Mm -hmm, mm -hmm. <σφελίξε> Μάλιστα. Ε, όλα αυτά τα, τα βίντεο που, τα, που κατά καιρού έτσι βγαίνουν στις, ε, κυρίως στο διαδίκτυο αλλά πολλές φορές και οι τηλεοράσεις τα παίζουν με άγνωσης με με αντικείμενα ε, πιστεύετε ότι έχουν κάποια βάση δηλαδή ε, αυτά τα αντικείμενα γιατί ε, δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που είναι ίσως μονταρισμένα ή με, ε, καθαρά εργαστηριακού εργαστηριακό, αν θέλετε, προϊόν μέσα σε ένα στούντιο, ας πούμε, επεξεργασίας εικόνας. Υπάρχουν όμως και βίντεο που έχουν τραβηχτεί με κινητά, με αυτά, που, που δείχνουν κάποια αντικείμενα τα οποία είναι περίεργα. Ε, αυτά τα μελετάει η επιστήμη, δίνει βάσεις αυτά. Ή απλά θεωρεί, που πούμε, τα θεωρεί όλα, ε, φύρδιν μίγδιν όλα, δηλαδή, ότι είναι ψεύτικα και προϊόντα τε, τεχνική, α πούμε, αν θέλετε... Επεξεργασία. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχουν οι αναφορές που γίνονται εξετάζονται. Ε, αν δηλαδή υπήρχε ποτέ ένδειξη ότι μία αναφορά είναι κάτι περισσότερο από ε, κάτι που είναι ένα φυσικό φαινόμενο για παράδειγμα ή ενδεχομένω ένας ε, διάτονα θέρας που έφτασε πιο κοντά ή κάποιο άλλο αντικείμενο που είναι ανθρώπινη προέλευση και απλά έχει περίεργη συμπεριφορά ή φαινόταν περίεργα εκείνη τη στιγμή κτλ. Αν υπήρχε δηλαδή υπόνοια ότι κάποιε από αυτέ τι αναφορέ είναι κάτι παραπάνω, προφανώ θα ψαχνόταν ή θα ελεγχόταν. Mm -hmm. ε, τώρα, στην, πορεία, βέβαια, στην ιστορική πορεία τέτοιων παρατηρήσεων, προφανώ θα υπάρχουν και περιπτώσει που είναι ανεξιχνίαστε. Δηλαδή που δεν μπόρεσε κανεί να δώσει τελική απάντηση τελική και απάντηση. να πει ναι είναι ή ναι δεν είναι ε, παρόλα αυτά εγώ εκφράζω πάντα την α, πάγια έτσι, νόμη μου ότι ε, είναι τόσο μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ανίχνευση εξωπλανητών είναι ε, μία από τις πιο ζωντανές έτσι της ε, αστρονομίας αυτή τη στιγμή Δίνονται χρήματα, γίνονται έρευνες, υπάρχουν χιλιάδες ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το θέμα, μόνο και μόνο για να, ε, όπως είπα πριν, για να πιθανολογήσουν την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες μακρινούς. Mm -hmm. Είναι λοιπόν τόσο μεγάλη προσπάθεια και η ανάγκη και η διάθεση να ανακαλυφθεί κάτι τέτοιο που δεν μπορώ να διανοηθώ, ότι θα μας επισκεπτόταν κάποιος εξωγήινος και εμείς δεν θα θέλαμε να το πιστέψουμε ή θα το κρύβαμε ή θα το κρατούσαμε μυστικό. Τουλάχιστον με πολλούς επιστήμονες έτσι με, με, κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής που έχω μιλήσει με συναδέλφους σα, δηλαδή την προηγούμενη Δευτέρα μιλούσαμε με τον τον Δανέζη, την πριν κλείσω για καλοκαίρι ήμουνα με τον κύριο Σιμόπουλο και τα λέγαμε. Ε, όλοι μου λένε αυτό, ότι όλοι πιστεύουμε ε, μέσα μας ότι... Οι πιθανότητες δηλαδή είναι τόσο μεγάλες να υπάρχει κάπου εκεί έξω στο σύμπαν μια μορφή ζωής που όσοι ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο είναι πολύ δύσκολο να, να το αρνηθούμε και να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι σαν επιστήμονες πρέπει να έχουμε στοιχεία για να βγούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να έχουμε για να βγούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μορφή ζωής κάπου. Το θέμα είναι ότι έτσι, όλοι όμως μέσα μας λέμε ότι με βάση μ. τη στατιστική, με βάση τις πιθανότητες, είναι τόσο απέραντος ο κόσμος εκεί πάνω... Ξέρω να μην υπάρχει και αλλού ζωή, προφανώς. Ναι, που είναι δύσκολο, ως ακατόρθατο, να μην υπάρχει κάτι. Δεν ξέρουμε κάτω από ποια μορφή, κάτω από ποια δεδομένα φυσικά, χημικά, αν θέλετε ή αυτά. Αλλά με τα δεδομένα εδώ τη γης, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ανακαλύψει κάτι. Έχουμε πάντα ότι δεν ξέρω τι σα είπα οι συνάντηση, εγώ προσωπικά. Έτσι, πιστεύω ότι μία από τι μελλοντικέ ανακαλύψει και όχι τόσο στο μακρινό μέλλον μπορεί να είναι και μια τέτοια. Δηλαδή, σε κάποιο βαθμό, ακόμα και στο δικό μα το ηλιακό σύστημα πιθανό, να βρεθεί ύπαρξη ή προύπαρξη κάποια μορφή ζωή. Εδομένου ότι ακόμα και τώρα να καλύπουμε συνέχεια, ή ουράνια σώματα, δωρηφόρ του με ύπαρξη νερού σε υγειρή μορφή, yeah, yeah. yeah, yeah. υπόγειο yeah, yeah. φοκεανών και τα λοιπά, οι οποίοι παραμένουν εξερεύοντες. Δηλαδή, η ανακάλυψη αυτών είναι ζήτημα μερικών ετών. Επομένως, δεν έχουν ακόμα καν εξερευνήσει το δικό μας οικοσύστημα yeah, yeah. για να αποκλίσουμε yeah, yeah. η yeah. πιθανότητα ύπαρξη ζωής και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενδεχομένω. Mm -hmm, mm -hmm. Πολύ ωραία. Mm -hmm. Κυρία Χατζηχρίστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε ήσασταν Επίσης. κοντά μας και τα είπαμε. Ειλικρινά ήταν για μένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη χαρά μου, έτσι που τα ξανά πάμε μετά από τόσα χρόνια. Mm -hmm. εύχομαι, να, εύχομαι να έχετε καλή δύναμη, να περνάτε καταρχήν όμορφα σε προσωπικό και ανθρώπινο επίπεδο, εκεί στα ξένα, στην ξενιτιά, αφετέρου να... Πραγματικά, με ό,τι ασχολείστε, επαγγελματικά πια, να έχετε όμορφα συμπεράσματα, να έχετε ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι, να μας δίνετε, να μας αποκαλύπτετε μέσα από την έρευνά σας και την συνεργασία τόσων επιστημών εκεί που, που, που διαθετεύετε και που κοντρολάρετε και που συντονίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Και, είμαστε, και εγώ ευχαριστώ και θα είμαστε σε επαφή. Βεβαίως. Να είστε καλά. για χαρά. Γεια yeah. για. Yeah. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, ε, ακούτε Αλμπέντο 14, ακούτε την εκπομπή του καιρού το Διάβα και να. τώρα που μιλούσα και με την ε, ε, κυρία Χατζηχρίστου και επειδή έχω συνδέσει το κινητό μου με διάφορα site για να μου έρχονται ειδήσεις ε, και να μου χτυπάνε τα μηνύματα για να ενημερώνομαι, ήρθε μια είδηση ε, πολύ ενδιαφέρουσα και σα διαβά τη διαβάζω, μια και είναι και φρέσκια. Μυστηριώδει πανδημασιέ βρέθηκαν στον πάτο του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι από το πρώτο θέμα, ε, από το κομμάτι τη επιστήμη. Οι παρατηρήσει έγιναν από μη επανδρομένο υποβρύχιο σκάφο, σε περιοχή που έχει καταδειχθεί για εξορρυκτική δραστηριότητα και προκάλεσαν ερωτηματικά στου ερευνητέ, καθώ δεν σχετίζονταν με εξορρυκτικέ ή επιστημονικέ δραστηριότητε. Το 70% της επιφάνειας της γης είναι κρυμμένο κάτω από τον ωκεανό, αλλά το 95% από αυτό παραμένει αναξερεύνητο στο ανθρώπινο μάτι. Μια σειρά μυστηριωδών, ιχνών ε, στον πυθμένα του Ειρηνικού ωκεανού ανακάλυψαν επιστήμονες στο πλαίσιο έρευνας του National Lockeenography Center και του Πανεπιστημίου του Southampton στη Μεγάλη Βρετανία. Οι παρατηρήσει έγιναν από μη επανδρομένο υποβρύχιο σκάφο σε περιοχή που έχει καταδειχθεί για εξωρεκτική δραστηριότητα και προκάλεσαν ερωτηματικά στους ερευνητέ, καθώς δεν σχετίζονταν με εξορυκτικές ή επιστημονικές δραστηριότητες. Επίσης, φαίνονταν πολύ μεγάλα για να έχουν δημιουργηθεί από ψάρια ή άλλα πλάσματα του βυθού, ενώ είχε απορριφθεί το ενδεχόμενο σχηματισμό από γεωλογικές διαδικασίες. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του National Oceanography, ήταν παρεμφερή με ίχνοι που είχαν παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές των ωκεανών και αποδίδονταν σε φάλαινες, οδηγώντας του ερευνητές στο συμπέρασμα πως μάλλον οι ένοχοι είναι οι φάλαινες που βουτούσαν σε μεγάλα βάθη. Ε, για να δούμε τι λέει, το 2015... Ε, ένας οργανισμός, <coughs> συγγνώμη, κατέφτασε εκεί, σε αυτή την περιοχή, μαζί με αποστολή για να καταγράψει και να χαρτογραφήσει η φύση, το χώρο και τα είδη που ζουν εκεί. Ένας βήχας με ταλαιπωρίζει το συγγνώμη. Λοιπόν, για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ και άλλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων σόναρ έδειξε μια σειρά βαθουλωμάτων στον πυθμένα που δεν φαίνονταν σε άλλες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβανωμένων των φωτογραφιών. Επίσης φάνηκε ότι η κατανομή τους στο χώρο δεν ήταν τυχαία ούτε ήταν μεμονωμένα αλλά φαίνονταν σαν πατημασιές. Συνολικά βρέθηκαν 3.539 τέτοια ίχνη σε μια περιοχή του μεγέθους του κεντρικού Λονδίνου σε βάθος μέχρι και 4.258 μέτρα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ίχνη αυτά είναι συγκρίσιμα με αυτά που έχουν βρεθεί σε άλλα σημεία του ωκεανού και προέρχονται από φάλενες που μπορούν να βουτούν σε πολύ μεγάλα βάθη. Εάν όντω είναι αποφάλαινες θα πρόκειται για ρεκόρ καθώς αυξάνουν το μέγιστο γνωστό βάθος κατάδεσης ενός θαλάσσιου θηλαστικού κατά χίλια μέτρα και άνω. Πανέμορφες ειδήσει που έτσι ανασχολείσαι λίγο και ψάχνεις το διαδίκτυο. Αυτό το μαγικό μέσο που μας έχει χαριστεί πραγματικά είναι μαγευτικό το τι μπορεί να μαθαίνει. Ναι, υπάρχουν και όμορφες ειδήσει, υπάρχουν και ειδήσει που σε φτιάχνουν και σε κάνουν να περνάς όμορφα και να λες ότι μ, κάτι μπορεί να γίνει. Feels like I'm knocking on heaven Λοιπόν, ότι μα ακούτε ζωντανά εδώ από τον Αλμπέντο 14. Να σα ενημερώσω ότι αύριο το πρόγραμμα 6,5 ώρα έχει τον κύριο Γρηγορίου. Ότι 8 η ώρα έχει επανάληψη την εκπομπή τη προηγούμενη Δευτέρα με τον Μάνο Τοντανέζη. Για όσου δεν την άκουσαν, να την ξανακούσουν και καλή εμπέδωση του εύχομαι. Και 10 η ώρα θα έχει επανάληψη την εκπομπή της κυρίας Τζάνη που προηγήθηκε αυτή τη εκπομπής. Την σημερινή δηλαδή εκπομπή θα την ακούσετε πάλι αύριο στις 10 της κυρίας Τζάνη. Βλέπω στο τσάτ ιδιαίτερα ενεργού. Δεν σχολιάζεται. Μα είπε ενδιαφέροντα πράγματα, θεωρώ η κυρία Χατζηχρήστου. Παρ' όλα αυτά, ε, θέλω να προσκαλέσω τον Γιώργο Το Καρποδίνη σε μια συνομιλία ζωντανή μαζί μου. Δεν ξέρω αν με ακούει. Θα ήθελα έτσι να του κάνω κάποιε ερωτήσει όσον αφορά στο τι προγραμματίζουμε για τον Αλμπέντο και στο, στο τι συμβαίνει, στο τι επαφές κάνει και στο τι προγραμματίζει και συζητά για τη νέα τη σεζόν. Αν θέλει λοιπόν ο Γιώργος Καρποδίνης να είχαμε μια συζήτηση ζωντανή, θα ήταν για μένα πολύ έτσι, ευχάριστο να κλείσει η βραδιά μου με μια κουβέντα μαζί του. Εσείς τι λέτε, για πέστε μου, τον θέλετε ζωντανά στον αέρα να συνομιλήσουμε μαζί. Και ναι, είδατε αμέσως, αυτό είναι το πε το και έγινε Η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα και είναι κοντά μου ο Γιώργος Καρποδίνης Αφεντικό Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα από Κρήτη Πώς πάμε Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις Είστε ευχαριστημένο. Με, με, με τις πρώτες ενδείξεις τη πρώτη εβδομάδα Τα νούμερα εκεί της Ναι, Ναι, ναι, ναι ο κόσμος είναι κοντά μας, καινούρια σεζόν, λείψαμε όλοι το καλοκαίρι από τον αέρα, οπότε όλοι θέλουν να, να ακούσουν συνέχεια των πραγμάτον ή τα καινούρια που μπορεί να κάνουμε φέτος αυτό. Ωραία. Ε, καταρχήν πες μου πώς πέρασες το καλοκαίρι σου. Έκανα διακοπές συμπατησίων. Α, Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κοίταξε να δει, εντάξει. Ε, για μένα που είμαι μακριά από την Αθήνα, ε, πραγματικά θα ήταν ένα υπέροχο τόπο διακοπών η Αθήνα. Ε, εντάξει. Ε, βέβαια. Λά... Το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, είναι άδεια, όπω ξέρει. Mm -hmm. Και κάνει 10 λεπτά τη μεγαλύτερη απόσταση. Λοιπόν, ένα, δεύτερο δεν είναι διακοπέ. Έτσι, θέλει από το ξενοθώο. Από όλο αυτό εδώ, κομπιούτερ, κονσόλε κλπ. Και, και, και μπλα μπλα κάθε βράδυ. Και είμαι καλά και πάρα πολύ για τη σεζόν. Ωραία. Πώ τα βλέπει τα πράγματα για πε μου όσον αφορά, αφορά τον Αλμπέντο, για Ναι, όσον αφορά τα. Δηλαδή, ωραία, διάφορα εδώ και την παρέα, όλοι τα βλέπω πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά γενικώ την κατάσταση, είναι λίγο difficile. <laughs> Να σου πω, υπάρχουν δύο, τρία, τέσσερα αγόρια κορίτσια. Δεν ξέρω, είναι no-name φίλοι του Αλμπέντο 14, που μπαίνουν μέσα εκεί στο τσάτ και μα τα Εντάξει μωρά, κοίτα εγώ το βλέπω με χιούμορ για να μην πλήττουμε τώρα, να λέμε όλοι τα ίδια και να λέμε μάλιστα Δεν είναι ωραίο, αλλά εντάξει τώρα αν κανείς ξεφύγει, είχα εγώ τα ελίκια μου και όλα καλά. Mm -hmm. Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν έχουν καταλαβεί ότι είμαστε μια παρέα και στην ουσία πίσω από όλα αυτά είτε έχω ισαστροφυσικό, είτε είναι Τζάνι, είτε είναι κανένα φίλο απλό. Να περνάμε καλά να ακούμε ωραία πράγματα, δεν μπορούμε να όλα τα ίδια και τι μαλακίες που λένε τα μιμιεύσυνο κάθε μέρα το πρωί στο βράδυ και έρχεται η ανάπτυξη 10 χρόνια τώρα και θα έρθει λέει μετά το 60. <laughs> λοιπόν, περνάμε καλά, ακούμε πραγματάκια ωραία, κοιτάμε να κάνουμε και ωραίε καταστάσει ε, κτλ. Και, και όλα αυτά. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία κάνουμε όλοι και δεν το καταλάβει κανεί μου φάνατε. Εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι φίλοι το έχουν καταλάβει. Γιατί οι φίλοι είναι πολύ περισσότεροι από τους εχθρούς. Κυρίω μιλάω για αυτού που ανέφερες ότι ξεφεύγουν ή ξέρω εγώ ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ωραία. Για πες μου λοιπόν, έχεις κάτι στα σκαριά. Υπάρχει καταρχήν κάτι καινούριο το οποίο είναι ανακοινώσιμο. Το ανακοινώσιμο είναι το ότι κάποιες εκπομπές σταματήσαν και κάποιες καινούριες θα βγουν μέσα με θεματολογίες παρεμφερής του αντικειμένου που έχουμε και μια επομπή ψυχολογίας, mm -hmm. Βαζόμαστε όλοι να πράγματα, δηλαδή. Ε, τι άλλο να σου πω τώρα. Είμαι σε εξελίξεις. Mm -hmm. ε, θα είμαστε ανανεωμένοι πάνω από 50% τώρα, από μια βασική ομάδα που είναι εσύ, η Μαρία, ο Ρηγορή, ο Ιεμαντάρας και ο Κωνσταντόπουλος και ποιος άλλος ξεφάγανε άλλον. Τώρα και οι Κουμπούνοι. Mm -hmm, mm -hmm, μάλιστα. Ωραία. Ε, για, ε, θέλω να μου, να μου μιλήσεις λίγο για το πώς ε, αντιλαμβάνεσαι εσύ τα πράγματα Γενικώ στον χώρο που κινούμαστε δεν θα το πω χώρο της μεταφυσικής γιατί είναι αστείος όρος πια θεωρώ, θεωρώ ότι δεν υπάρχει εντάξει δεν υπάρχει yeah. θέλω λοιπόν να μου πεις πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα στον χώρο έτσι αν θέλεις του, του ανεξήγητου, του χώρου της ε, επιστήμης έτσι που θέλει να πάει λίγο πιο μπροστά και να βλέπει με άλλα μάτια το τι συμβαίνει γύρω μας, ε, είσαι ευχαριστημένος με την εξέλιξη των πραγμάτων ή όχι. Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια mm -hmm. και ξέρεις ότι εγώ... Ε, το εγώ δεν το λέω με την προσωπική εννέα και πέντεξι άλλοι ξεκίνησα με χόμπι, εγώ το συνεχίζω να το κάνω χόμπι δηλαδή πριν 30 χρόνια αυτή τη, τη διαδικασία, αυτό το ταξίδι όπως σας πέσω. Ανοίχθηκε ένα χώρο δυνατό, ε, απασχολήθηκαν τα μήνυ εύσιλον με πολύ υψηλέ ε, αγροματικότητε ή τηλεθεά στην περίοδο που παρήλθε. Σε προσωπικό επίπεδο, απολύτω προσωπικό όμω, είμαι ικανοποιημένο γιατί μέσα στην τριακονταετία αυτή ε, άνοιξε ένα παιχνίδι και οι πύλε και όλα αυτά ήταν αιτίε μια ομάδα ανθρώπων, τα ξέρει τώρα σε αυτά. Mm -hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκεί που με έχει ενοχλήσει πολύ και έτσι αντίτσι γιατί είναι μέσω από βλακία προήλθε είναι, υπάρχει, ασυνε... υπήρχε μάλλον γιατί δεν υπάρχει τίποτα ασυνεννοησία ανθρώπων που μπορούσαν να συνεργαστούν, ναι, μιλάω για 4-5 εκδότες των περιοδικών του χωρού από το ένα άκρο με το άλλο και θα κάναμε απίστευτα πράγματα και από φαγωμάρες και εγωπάθειες και βλακείες κατέρευσαν απαντές και τελικά έχουμε εμείνει μόνοι μας και δεν κάνω πλάκα πλέον μέσα στον Αλμπέντο ακούγονται απίστευτα πράγματα, ωραία ή παράξενα, η περίεργα δεν έχει να κάνει. Ένα. Δεύτερον, φίλοι που έχουν προσωπικότητα και γνώσεις και τους ξέρει ο κόσμος από τη διαδρομή τους, είναι εδώ και εγώ πείτε με άτομο τη παρέα, προσπαθώ η παρέα να είναι καθαρή και ας διαφωνούμε. Αυτοί φοβούνται να διαφωνήσουν. Άμα διαφωνούν, έτσακώνονται. Όχι, ξέρεις, τι μου κάνει εντύπωση ότι όλοι όσοι α πούμε ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι και με αυτό το χώρο. Συλλογύρια 25 χρονιά mm. και διαφωνούμε σε πολλά και κυρίω εσύ με μένα, είμαστε φίλη, αγαπάω πολύ, μα αγαπά πολύ, δηλαδή δεν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 Εκατούν 17ρα και στο Internet και Γιώργος ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Ε, θα παίξω έτσι λίγο μουσικούλα για να ξέρει να χαλαρώσουμε ένα τεταρτάκι, 20 λεπτό, και μετά θα μπορεί να πάρει τον αέρα σου και να συνεχίσει με ό,τι βάλει από εδώ και πέρα. Ανέφερα εγώ για το αυριανό μα το πρόγραμμα που είναι Γρηγορείο 6,5, 8 Δανέζης και 10 η, Τζάνι, Η, η, η σημερινή Τζάνη. Θα είναι η επανάληψη Τζάνι Ο Δανέζη έχει παίξει μέσα τη βδομάδα 5 φορέ επανάληψη να ξέρει. Γιατί γιατί ήταν καλό, ε? σου άρεσε. Το ζητάει ο κόσμο, δεν το κάνω μόνο μου. Ωραία, ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, θα σε χαιρετήσω εδώ. Θα σου ευχηθώ καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο, γιατί εκκρεμούν συζητήσει που έχουμε και εμεί σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, ναι, να φτιάξουμε και το κομμάτι το διαφημιστικό, το ένα και το άλλο. Να έχουμε καλό χειμώνα, καλή σεζόν και όλα θα πάνε καλά. Και η υγεία να έχουμε να μα τορθεί. Όλα τα άλλα βαγείρνα. Βεβαίω. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλό βράδυ, Γεια. Yeah. Really cool. yeah. Yeah. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart. That you're leaving, leave me, I'm breathing. If you want to leave, take good care, hope you have a lot of nice things to wear, And then a lot of nice things turn bad out there. What? Αντανάς, τον, τον Αλμπέντο 14 Μιλήσαμε εδώ με τον φίλο μας, τον Γιώργο τον Καρποδίνη Έτσι για να μιλάμε λίγο και με Αθήνα Και να χαιρόμαστε με αυτό Μας λείπει η Αθήνα, αυτή είναι η πραγματικότητα Μπορεί εσείς που μένετε εκεί να έχετε κουραστεί Να έχετε μπουχτίσει, να σας ενοχλούν τα πάντα Να σας ενοχλεί η κίνηση, να σας ενοχλεί ε, η καθημερινότητα που είναι τόσο δύσκολη τόσο περίεργη τόσο αυτό αλλά πιστέψτε με ότι η μαγεία της Αθήνας αν φύγετε καιρό από αυτήν μακριά θα σας λείψει πραγματικά γιατί ναι η Αθήνα είναι μαγική like Ένα υπέροχο τραγούδι θα σα βάλω στη συνέχεια. Ένα τραγούδι του που τραγουδά ο Κάλων Σκότ και η Λεόνα Λούι, μία από τι αγαπημένε μου φωνέ, ειδικά τη Λεόνα. Ε, υπέροχο. Απολαύστε το και θα Έχω κάτι να σας βάλω να ακούσετε που δεν είναι τραγούδι γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι θα έχουμε να το σχολιάσουμε και να πούμε πολλά. That I'm, still I'm hopeless now I'd climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Oh, cause I need, I need you To Do do you are real? There goes my head shaking, and you are the reason, my heart keeps bleeding, I need you now, oh. if I could turn. I'd climb every mountain mm, and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken cause I need you to Είστε στον Αλμπέρο 14. <κοί> λοιπόν, ακούστε αυτό το απόσπασμα. Ε, είναι από μια ελληνική ταινία, της οποία, σύγχρονη ε, καινούρια ταινία, τη οποία ψάχνω να βρω το όνομα, αλλά δεν μπορώ τώρα να το βρω. Ε, με την πρώτη ευκαιρία θα σα το ανακοινώσω. Ένα πατέρα μιλάει στην κόρη του, ε, την έχει αγκαλιά. Σα περιγράφω τώρα τη σκηνή, πώ είναι χαρακτηριστικά, και τη μιλάει. Τη λέει έτσι, κάποια πραγματάκια για τη ζωή. Ακούστε τι τη λέει. Τι δεν σου αρέσει μέσα σου να το αλλάζεις Κι αν δεν μπορείς να το αλλάξει Να φιλιώνεις μαζί του Και να μαθαίνεις να ζεις με αυτό Και ό,τι ψάχνεις τη ζωή σου Για να το βρεις Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις Μέσα σου τι πραγματικά θέλεις Κι αφού το ξεκαθαρίσεις Τότε Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσει να το ψάχνεις Και θα έρθει εκείνο να σε βρει Από μόνον Βλέπεις η ζωή μπορεί να μην μας δίνει πάντοτε αυτό που θέλουμε Αλλά μας δίνει πάντοτε αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη Και ξέρεις όλοι οι άνθρωποι δεν χρειαζόμαστε το ίδιο πράγμα μ? Να μάθεις κόρη μου να αρκίσεις ό,τι μπορεί να σου δώσουμε γυάλι και να μην γίνει φαντάσματα Την ψυχή σου όμως μονάχα σου θα τη γεμίσεις Και όσο τα καταφέρνεις Τόσο λιγότερο χώρος θα μείνει για να γεμίζουν οι άλλοι Και τόσο λιγότερο θα ψάχνεις Την ολοκλήρωσή σου στους άλλους Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος Δεν θέλει να μοιάσει σε κανέναν Κι ούτε ψάχνει το άλλο του μισό Νιώθει ολόκληρο Και μόνο τότε Μόνο τότε μπορεί να μοιραστεί Και όσο πιο πολλά λάθη κάνεις Τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο σωστό Να κοιτάς όμως να είναι καινούρια Και τότε βρίσκεσαι σε καλό δρόμο Τα ίδια λάθη να μην κάνεις Τέλεια. Τα ίδια λάθη λοιπόν να μην κάνουμε. Και όσο πιο πολλά λάθη κάνουμε τόσο πιο πιθανό είναι να φτάσουμε στο σωστό. Τι υπέροχα λόγια. Λοιπόν. Αλλά αυτό το τραγούδι το ακούσαμε, δεν το ακούσαμε μόλις. Τι λάθη έγιναν εδώ πέρα. Λοιπόν, ο δαίμονας του, της τεχνολογίας ε, έμπλεξε και μας τα εδώ ε, μαντάρα. Δεν έχει σημασία τα λόγια που ακούσαμε από τον πατέρα προς την κόρη. Ήτανε πανέμορφα. Ε, και συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι ε, γαλλικής προελεύσεως ε, αυτή τη φορά. Μια και νωρίτερα είχαμε συνδεθεί με Παρίσι. Arapimeni, Lara Fabian, je t'aime Sarapon. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amère j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop semer la la petite fille, pour moi souvent te regretter parce que On n'aurait pas dû partager à bout de mots du rêve, je veux crier. Je Το κοινό του Albedo 14 είναι πολύ ρομαντικό και στο chat έχουν τρελαθεί, θέλουν να χορεύουν έχουν συγκινηθεί, έχουν πάρει μαντήλια σκουπίζουν τα δάκρυά τους, θέλουν να χορέψουν Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε με τόσο έτσι, παραστατικό τρόπο και με τόσο όμορφα λόγια στην αποψινή την εκπομπή για να ακούσουμε τώρα τη συνάντηση δυο φωνών ε, τεραστίων διαστάσεων Μιλάω για τον Τζέμις Μπράουν και τον Λουτσιάνο Παβαρότη που συναντήθηκαν σαφώς πριν φύγει από τη ζωή, ο Λουτσιάνο Παβαρότη και τραγούδησαν μαζί σε ένα υπέροχο κονσέρτο. Yeah. Απολαύστε για τους άντρες μου εδώ, για τους ακροατέ μου, αφιερωμένο εξαιρετικά. Take us over the road Man made the train Care the heavy loads Man made the lights Take us out of the dark And man made the boat Over the water Let my Bible Στον ακροατή μου εδώ, που στέλνει την αγάπη του στην Κρήτη και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, και στου 21 λαθρομετανάστες που αποβιβάστηκαν, λέει, σήμερα ανενόχλητοι στον νησί, ε, να του υπενθυμίσω ότι όλοι οι λαθρομετανάστες που έχουν αποβιβαστεί σε νησιά τη Ελλάδα, δυστυχώ ανενόχλητοι αποβιβάζονται. <Τι> Τέλεια, λοιπόν για να κλείσουμε έτσι και την απόψινή εκπομπή λίγο πιο ζωηρά και λίγο πιο χαρούμενα Μιας και συγκινηθήκατε ιδιαίτερα με τις μουσικές που βάζω Για ακούστε εδώ τον αγαπημένο Γιατί όπως και να έχει τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη το καλοκαίρι δεν λέει να τελειώσει στο χορό, κύριε εκεί στο chat αλλιώς αν δεν θέλει κάποιος από εσάς θα πάρω το Γιώργο Καρποδίνη μου κάνει και αυτός Γευτικός Κάρλος Αντάνα, πάντα αγαπημένος μου θα είναι και... είναι και θα είναι και έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε και προς το τέλος της αποπυσνήσεως εκπομπής με αυτό το τραγούδι. Όχι, αυτό κι αλλο ένα θα παίξει για το τέλος. Μπανγκ μπανγκ. Αγαπημένο, αγαπημένο. να λίγο τα υγιεία σας. Ναι, Μορφαλή, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Σας ευχαριστώ που απόψε Εκεί ήσασταν εδώ κοντά μας μα κρατήσατε συντροφιά Εδώ στον Αλμπέντο 14 Και στην εκπομπή αυτή Στο καιρό του Διάβα Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας Για την επόμενη Δευτέρα Με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα Νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ Σας επαχαιρετώ Με αυτό το τραγούδι Και να πω στο φίλό μου εδώ Που έχει Πάθει τώρα ξαφνικά μια εμμονή με τους 21 λαθρομετανάστες. Μήπως πρέπει να το δει το θέμα καλύτερα η Αθήνα. Δεν ξέρω φίλε μου που ζεις. Ε, δεν ξέρω γιατί περιμένεις από την Κρήτη να δώσει τη λύση στο θέμα. Εν πάση περιπτώσει ε, ας προσπαθήσει η Αθήνα να κάνει κάτι και η Κρήτη θα ακολουθήσει. Όχι ότι θέλω να την υπερασπιστώ. Ε, σαφώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα εδώ με τους Κρήτες και την κρητική νοοτροπία. Ε, όπως και να έχει όμως ε, η λύση δεν θα δοθεί μόνο από την Κρήτη Νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε Αλλά δεν είναι και τις παρούσεις τώρα να το συζητήσουμε αυτά, αυτό νομίζω Λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα όπω είπαμε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την Κρήτη, ευχαριστώ την Αθήνα Ευχαριστώ όλη την Ελλάδα, ευχαριστώ όλες τις χώρες που είναι κοντά μας και μας ακούν, να ακούτε Αλμπέντο 14, γιατί πάντα κάτι έχετε να κερδίσετε. Καλό βράδυ από μένα, πολλά φιλιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ε, για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας.